Την χαρά μου, είναι και χαρά Λαού, για την παρουσία σας στη χώρα μου που γίνεται από σήμερα και δική σας χώρα. Παρουσία που τη την Ελλάδα και, και που στην τη στην σαν σήμερα μπήκαμε στην Ευρώπη, το γιορτάζουμε βεβαίω. Το πιο από όλα ήταν αυτό το σαν δική σα χώρα, Αυτοί το πήραν τη Ε, το είδε εδώ... εκείνο από τότε, μπορεί να μην έχει τέτοια πρόθεση. Ο Εθνάρχη ήταν. Εθνάρχης, ο εθνάρχης, ο εθνάρχης. Ναι, ναι, ναι, έναν έχουμε, Εθνάρχη. Πώ βγαίνει κανεί Εθνάρχη σε αυτή τη χώρα, είναι πολύ εύκολο. Δείτε ποιο έχει γίνει Εθνάρχη. Είναι η μεγαλύτερη αποκαρτοικοποίηση που έγινε ποτέ. Ναι, μια, μια ώρα. Άργησε λίγο, μα πήρε πολύ. Τι να έκανε όμω. Πάντω έγινε σαν σήμερα μια τη μέρα στο Ζάπιο. Το 1979 είχαν έρθει οι ηγέτε όλοι, ο στένο, που ήταν στα θερμόμετρο, που τον είπε μετά ο Χαρικλίν. Φτιάξαμε τη συγκρού γι' αυτόν τον λόγο. Βάψαμε το Ζάπιο. Και όλη τη διαδρομή από αεροδρόμιο, το παλιό ελληνικό τότε συγκρούα, όλα αυτά γίνανε όπω πρέπει. Και ο χάρτη από πίσω, η τότε Ευρώπη, χωρί Ισπανία, Πορτογαλία, με ένα παρακάτω εκεί την Ελλάδα, Παρακατιάνη, γιατί είμαστε και πιο κάτω στο χάρτη. Όλα αυτά μέχρι να φτάσει στο Ζάπιο. Γύρω-γύρω, υπερχείλιζε ο Κυφλισσό. <laughs> Χωματόδρομοι, <laughs> ακόμα, <laughs> ακόμα υπερ, Βρέχει. πήγαινε τη χαμπουστέρα, δει γίνεται. Δεν χρειάζεται. Εντάξει. Δεν έχουν αλλάξει και πολλά. Όχι, όχι, και, συγκρού, και, και έχουμε και νόμισμα. Αυτό δεν είναι λίγο. Δεν ξέρεις όμως τι. τι, εμείς μπορούμε να μην έχουμε αλλάξει, αλλά άλλαξε η Ευρώπη. Mm -hmm. Έχει αλλάξει από τότε προς το καλύτερο. Τι το λαόν. Ε, τον λαόν, όχι, έχει αλλάξει γενικώς. Mm. Ακούσουμε τον ύμνο, γιατί ακούσαμε το πρώτο κομμάτι, πως ήταν τότε με καραμαλή, εθνάχη λοιπά. να ακούσουμε τη μεταξέλιξη. Είστε... Ποια είναι η προβοκάτσια. προβοκάτσια. Δεν είναι Γερμανική Ευρώπη. Όχι, δεν, είναι, δεν έγινε έτσι τώρα. Πώ είναι, Ήταν τότε. ήδη έτσι. Ήταν, όχι, δεν ήταν τότε. Α, όχι, όχι ακόμη είχε. Πάσκα, καλά ήταν το, ήταν, η ήταν το πίσω σενάριο. Η έρηκα ήταν το πίσω σενάριο, δεν Παρά τα όσα είχε κάποιε αξίε, κάποιε αρχέ. Υπήρχαν. Ευρώπη αλληλεγγύη. Με το τσίπρα τα λεφτά. Τι είναι αυτά που λε. Το 70 και το. Εντάξει. Το 60. Ξεκίνησε με την καλή πρόθεση. Το σχέδιο ήταν. Πρωτογεγραμμένο. ρε, παιδί μου. Πήγαινε, φεύγαν από εδώ οι καταδιοκόμενοι από τη Χούντα, έβρισκαν μια στέγη στη Σουηδία, στη Γαλλία. Ναι, για να πήγαινε αυτό. Ναι, τώρα, αυτό ναι. Τώρα, τώρα θα σα πω ότι οι αντίστοιχοι που πάνε από χώρε που βάλλονται, του κυνηγάνε, του σκοντώνουν. Πα καλά, τι σχέση έχει. Και μ, ήρθε το ευρώ βέβαια και τα αγκάλια σε όλα αυτά. Όχι τυχώς. ότι ήταν το ιδανικό τότε τη Ευρώπη, αλλά σε σχέση με το σήμερα, αυτή είναι η σύγκριση. Να. Σε σχέση με το σήμερα ήταν λίγο καλύτερα τα πράγματα. Είχε και την αντίπαλλη πλευρά που είχε έναν ανταγωνισμό οι δύο Ευρώπες, στα κοινωνικά τουλάχιστον, ή από εκεί τα είχαν λύσει. Αυτά τα είχαν λύσει. Οχτά ώρα διακοπές, νοσοκομεία, σχολεία, δωρεάν, όλα αυτά. Προσπαθούσαν και από εδώ, είχαν καταφέρει πολλά πράγματα, αλλά σε αυτόν τον ανταγωνισμό, οφελημένος ήταν ο κόσμος της mm. από Ναι. Mm. Έπεσε το τείχος, και γίναν όλοι ένα και από εκεί και από εδώ πλευρά ο Τρέφοντα. κόσμος γενικός δεν βγαίνουν καραμαλίδες σήμερα. Δεν γέντες δεν γεννιόνται τέτοιοι γέντες θα πάρει μια Αθήνα μόνο Τσίπρας που είναι ένα μια Αθήνα με τα νεοκλασικά, τα τρύπατα, τα δίπατα και να την καταστρέψει δεν βγαίνει γεμίσει πράσινη τέντα, ποιο το έχει σκεφτεί αυτό μια Αθήνα, μια Ελλάδα μετά τον εμφύλιο Με ξερονήσια, με διώξει, με πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων. Τόσο δημοκράτη όντω δεν, δεν, δεν βγαίνει. Δεν ξαναβγαίνει. Αλλά πήγε στην ξενιτιά και τα άμαθω όλα αυτά και γύρισε μετά το 1975-1976. γενικώ οι δεξίοι για την αισθητική του, ακόμα φημίζονται. Ακόμα, ε, είναι... ακόμα ναι. κοίτα ποιή Το, το σαμαράκη και του άλλου. Λοιπόν, αυτή η Ευρώπη έχει θέματα. Αυτοί λένε ότι δεν πάμε σε συμφωνία, μάλλον δεν ολοκληρώνουμε, δεν είμαστε στη φάση ολοκλήρωσης. Ο Τσίπρας χθε μας καθησύχασε πάνε όλα καλά, οπότε μην βγάλεις τα λεφτά σου, Κράτησε τα Σαββατοκύριακο Τρίμαρο, Είναι εγγυήσεων <χαλά> Αυτά τα λάθη. <χαλά> ε, το Σαββατοκύριακο όχι. Μα εγγυήθηκε ο Πρωθυπουργό, εγγυώνται όλοι ότι πάμε καλά. Οι Λαγκάρτ και όλοι οι άλλοι, όπω ακούσαμε και εσεί πριν, λένε ότι δεν ε, ε, ε, είμαστε στην ολοκλήρωση. Καλά, προφανώ είναι όλα αυτά διαπραγματευτικά και, και εγώ νομίζω ότι έχει γραφτεί η συμφωνία, είναι έτοιμη, το μνημόνιο δηλαδή. Και κάποια στιγμή θα το λανσάρουν. Απλά πρέπει αυτό το τελευταίο δεκαήμερο να προετοιμαστεί ο κόσμο. Γι' αυτό θα ακούσουμε τα χειρότερα, να ζήσουμε και τα χειρότερα, για να έρθει μετά που και τώρα είναι έτοιμο ο κόσμο να δεχτεί Τέσσερις πέντε μήνε. προετοιμάζουν τον κόσμο. Ναι, ναι, τώρα Όπω λέμε, μέρα με τη μέρα γίνεται πιο έντονο. Απειλητικό. Ναι, ναι, ναι. Mm. Και θέλει να γίνει πια και. Εκβιαστικό, ποια είναι η λέξη. Όχι, όχι, όχι, να το ζήσουμε. Ε, λ, λείπει αυτό το τελευταίο έργο, το τελευταίο επεισόδιο. Που το ζει στο πετσί σου και λέει, Ε, όχι και ε, αυτό, φέρε μου το μήνυμα. Ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι το, το λέει και τώρα. Ναι, το λένε και τώρα. Οπότε με χαρά και με Παναγία να, να <ιρεμίσουμε>. αυτό, αυτό. Οπότε ετοιμαστείτε να δεχτείτε τη συμφωνία που εσεί θέλετε. Τη θέλετε, όχι δεν τη θέλουμε, τι θέλουμε. Μέσα στο ευρώ δεν αποφασίσαμε. η εντολή που δώσαμε. Παση δεν η, λέει η, το 60% εντολή. Για έμφυα έχει δώσει εντολή εσύ. Δώσαμε, δώσαμε. Αφού μου είπε δεν θα έχουμε έμφυα. Τελικά θα έχουμε. Θα έχουμε για λίγο ακόμα. Mm. Φέτος θα έχουμε. Για ΦΠΑ 20% έχει δώσει εντολή. Πληρώνω κάρτα. Έχω το χαμηλό. <laughs> <laughs> πόσο θα δω. Ε, 17% με 15%. Mm. Γιατί στι μισέ εντολές δεν το τηρούν και το τηρούν μόνο στο ένα. Γιατί θέλατε τον καμένο, δεν δώσατε 151 στο τσίπρα Γιατί το mail χαρδούβελ ήταν λέει ένα δι. Αλλά ένα δι θα είναι μόνο από το ΦΠΑ τώρα αυτά που θα κάνουν. Θα είναι 4-5 δι τα υπόλοιπα. Τι θε να πει τώρα. Ότι είναι χειρότερα. Ωραία. Θα έρθει, έρθει κάποιο προηγούμενο. Θε προηγούμενο. Όχι γιατί Α. το ένα το άλλο. Έτσι, ναι. Ή το ένα ή το άλλο, τόσα χρόνια. Έτσι, έτσι, όχι, δεν θέλω και χηθεί. το προηγούμενο ούτε αυτό. Δεν γίνεται για να μην πάρω ούτε το ένα το άλλο. Α, δεν ναι, και καλά. καλά. Λοιπόν, εμεί καλά τα λέμε εδώ, είμαστε και μίζεροι και μονομανεί. Υπάρχει όμω η λύση σε όλα αυτά που αντιμετωπίζουμε και τεκμηριωμένη λύση, όχι τώρα. Λακίες, όχι, yeah. <laughs> από το ίδιο ίδρυμα, Μιχαήλο 140 δι στην Ελβεδία που είναι με ένα 10%. Τα 140 είναι καταθετών. Μισό λεπτό. Δεν του Σε όλου 10% ναι. 14 δι. Ένα. Δεύτερον, 11 Έλληνε και θα σα δώσω τα ονόματα του έχουν περιουσία 18 δι. 11 Έλληνε έχουν περιουσία 18 δι. Επί 10%, 1,8. 16.400 οικογένειε έχουν επενδύσει τον καιρό τη κρίση πάνω από ένα εκατομμύριο ευρώ. 1,6. 559 Έλληνε που του ανακοίνωσαν κιόλα πλούτησαν μέσα στην κρίση, αυτά τα ακούνε μερικοί, με 76 δις τους έχει η κυβέρνηση. 7,6. Για να φτάσουν στην κουβέντα του Τσίπρα τη μεγάλη που είπε, την ανακαρτολουμπή που έγινε ουσιαστικά στην Ελλάδα, την κατάντια, και ποια είναι η κατάντια της Ελλάδος. Ότι το 10% του πληθυσμού της Ελλάδος κατέχει το 56,1% του πλούτου. Αυτή ήταν η κουβέντα που είπε. Uh, πολύ μεγάλη κουβέντα και πολύ σοβαρή. Mm. Άκουσες εδώ τεκμηριωμένα ο Μιχελογιανάκης από πού θα βρούμε τα λεφτά. Το πρώτο που είπε είναι πολύ απλή λύση, 140 δισεκατομμύρια ένα ποσό αυτό είναι αυθαίρετο δεν ξέρω. Υπάρχουν στις Ελβετικές Τράπεζες. Είναι επιστήφωνας, Όχι... θα το έχει ψάξει. Φάνει και απόλυτη τοποθέτηση, έχει δίκιο. Ε, λοιπόν, να σταθούμε στο, στο πρώτο μόνο το βήμα και μόνο αυτό μας λύνει πολλά. 140 δισεκατομμύρια είναι καταθέσει θέση στις ελβετικές τράπεζες, 10% θα μπει φόρο στις εκεί τράπεζες. Εννοείται. Από εδώ. Ε, καλά, ο Τσίπρας είπε θα αλλάξουμε και την Ευρώπη. Δεν ναι, είναι, ναι, είναι, αυτό. Ναι, η Ελβετία δεν είναι και τόσο, αλλά θα, ε, θα την ξεκινάει από ε. Στην Ήπειρο Ευρώπη. Θα την είναι. αλλάξουμε και είναι αυτή. Είναι στην Οπότε θα πάρουμε από εκεί 14 δις. Μόνο από εκεί. Μια Τέλος τα... δεν θέλουμε What? άλλα. Έχουμε και περίσευμα. <laughs> αυτό Θεσσαλονίκη... είναι από μόνο το σκίσιμο μνημονίου. Και μόνο Όχι, να γίνει δεν αυτό. Δεν είναι μνημόνι αυτό. Είναι σκύσιμο. Είναι... Η Ελβετία προφανώς θα το δεχτεί. Οι τράπεζε προφανώς θα το δεχτούν. <laughs> Οι καταθέτητες <laughs> προφανώς θα το δεχτούν. Ε, δε, θα του ρωτήσουμε κιόλας. Τα μία να έχουμε Αυτά... να γεμίζουμε. Αυτά ο Μιχάηλ που μας εδώ μας φαίνονται λίγο αστεία, τα λένε σοβαρά. Ούτε ο Μάρδα δεν τα βρίσκει έτσι εύκολα. Ούτε ούτε. Ούτε, ούτε <laughs> του σε να ούτε. τα βρίσκει. Μέσα σε 2,5 λεπτά ο βρήκε 50 δις. Έλυσε το πρόβλημα της χώρας. Άπ. Έτσι. Μπράβο στους κριτικούς που τον στέλνουν στη Βουλή. Όχι πολύ έχουν Απαντούσε ο Βαρουφάκη. Και ήταν και ο Κασιδιάρη εκεί. Λέγανε τα δικά του. Και ημέν και η δεύτερη, βέβαια, σηκώθηκε ο Βαρουφάκη πάνω του. Είπε ένα καλό, κάποια στιγμή. Ναι, ότι... καλό ήταν είχε όλα τα Ναι, Ναι, ναι ωραία, ότι δεν ωραία ήσασταν φυλακοί για, για το μνημόνιο. Για αντίσταση ήσασταν για κλιματική ενέργεια. Του τάραξε από κάτω του Χρυσαυγίτε και όλα αυτά. Κάποια στιγμή σηκώνει ο Κασιδιάρης για να περιγράψει ότι ο Τσίπρα χαργεντίζεται με του έξω. Δεν κάνει διαπραγμάτευση κτλ. Και είπε το εξή. Επειδή μιλάτε για υπερήφανη διαπραγμάτευση, δεν είναι υπερήφανη διαπραγμάτευση να εμφανίζεται ο Πρωθυπουργό της Ελλάδος ενώπιον του Ιουνκέρ και να δέχεται φάπες, να δέχεται χαστούκια ο προθυπουργός της Ελλάδος, εν είδιας θεϊσμού από τον εκπρόσωπο της Διεθνής Στοκογλυφίας. Το Διεθνής Στοκογλυφίας το προσπερνάμε. Μόνο σοβαρά τα χαστούκια, ναι. όχι αστεία. Ο Κασιδιάρη τη Βουλή μίλησε για τα χαστούκια. Τα, αυτά τα παιχνίδια που κάνει ο Γιούγκερ εκεί μεθυσμένο, που χτυπάει του πάντε. Μεθυσμένο τώρα, έχουμε στοιχεία. Κάρα μεθυσμένος. Ε, Αν είναι Νορμάλ και κάνει αυτά, μπράβο στην Ευρώπη. <laughs> λοιπόν, ποιο, ποιο το είπε, Ποιο το είπε, Οπότε, ό,τι και να πει, τέτοια Ευρώπη θα μου πει, τέτοιου ηγέτε. Αν το χαστούκι δεν έχει μια σιδερογροθιά στο χέρι, δεν έχει νόημα να Όχι, και χωρί την κανέλη δεν το έχει ρίξει με σιδερογροθιά, ήταν σκέτο. Αλλά μιλάει ο Κασιδιάρη που έχει ρίξει ένα διάσημο χαστούκι και πολύ ιδιαίτερο χαστούκι. Ένα ξέρουμε. Ένα ξέρουμε, ένα είδαμε. Ένα είδαμε. Σε γυναίκα, να. στη βουλευτή του Κουκουέ, στη Λιάνα Κανέλη, το ξέρουμε, δεν χρειάζεται τίποτα παραπάνω. Μιλάει για τα χαστούκια γενικώ και για τα αστεία χαστούκια, ηρωνία και ο κινησμό σε όλο του το μεγαλείο. Και της χαθόμαστε διεθνής. και τον παρακολουθούμε και, και βλέπουμε το Κασιλιάρι να το παίζεται μνημονιακώ. Ωραία. Ναι. Ε, το, το κάνουμε και αυτό. Το κάνουμε, και, κάνουμε αυτό. και καλά. Το κάνουμε. Δε, δε, δε, το κάνουμε με άποψη. Τι να κάνουμε, να μπούμε στη Βουλή, να κάνουμε τι. Ο καθένα με τι απόψει του λειτουργεί. Σε αυτή τη φάση. Χρειάζεται και το μυαλό να είναι σε μια γρήγορη Δεν χρειάζεται σε όλε τι φάσει όλοι να κάνουμε τα ίδια. Να του φάμε τα λαράκια, αυτό να πούμε να κάνουμε. Τι κάνουμε στην στη τα Μα αφήνει και η ζωή τώρα που μα αφήνει να κάνουμε. Δεν γίνονται έτσι αυτά. Δεν γίνονται, α, έτσι α, αυτά. Δεν γίνονται έτσι. αυτά. Δεν είναι αυτή η λύση. Η λύση. ήταν. Ναι, <laughs> ήταν, αλλά η παραπέμπει. Η λύση είναι αλλού. Στην εσωτερική σκέψη μπορεί να έχει κάποιο. Ακούγοντας το γκασιδιάρι να λέει η αυτά. Αυτή είναι λένε και άμα ο γκασιδιάρις επαχαιρώνει και Το ξέρω. Πολλοί λένε να, ένας τσαμπουκάς σας χρειάζεται. Και αυτό τι είπα να πει όποιος λέει. Ναι όπως το λέγανε και τότε. Εδώ πάντως είναι η Ελληνοφρένη όπως κάθε πέντη ναι, ότι που ναι, είμαστε ναι. μαζί και οι δύο. Και θα πάμε να ακούσουμε τις διαφημίσεις Είναι το πρώτο διάλειμμα και σε λίγο επανερχόμεθα με τα υπόλοιπα. Φε και τι ακούμε, Μωρέ, αφού μιλάμε. Ο ακούμε Δεν τις είναι εμείς. για μα. Δεν για το είπα σε σένα. Εντάξει. <laughs> Εμεί αναγκαστικά, αν και έχουμε τον ακουστικό, παρακολουθούμε. Ναι, ναι, ναι. Βάλει, βάλει, Λοιπόν, ε, ο, ο Ιανό έκανε τέτοιο λάθο τα public, τι λέω. Όπω όλα η εκδοτική η βιβλία, βιβλίο που είναι, τα μπέρδεψα γιατί είναι όλα τέτοια. Κάνουν διαγωνισμού για να δούνε πώ πάνε τα βιβλία, τι θέλει ο κόσμο, τάσει και όλα τα υπόλοιπα. Ναι. Για να βγάλουν λοιπόν το, ένα βιβλίο, το φετινό έτσι που ήταν πιο καλό, ε, έκαναν αυτή τη διαδικασία και ήταν ο Βαρουφάκη, το βιβλίο του Βαρουφάκη του Γιάννη, με ένα και ένα άλλο βιβλίο. Πότε είχε γράψει ο Βαρουφάκη, δεν είναι το τωρινό. Ε, τώρα πάντω μπήκε. Α. Ποιος νίκησε Ο Γιάννης Μενανή Το άλλο βιβλίο Τι έγινε ναι, Λοιπόν με συγγραφέα το φιλοκτήτη Διακομανόλη mm. Και από τις εκδόσεις Ιολκός Είναι το βραβείο αναγνωστών κοινού Στην κατηγορία δοκίμιο μελέτη βιογραφία μαρτυρία Ο τίτλος του βιβλίου που νίκησε είναι Υπάρχει Θεός Ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο ή ο άνθρωπος το Θεό Και oh πήρε το βραβείο του public κοινού. Η εκδήλωση έγινε στις 25 Μαΐου στο Μεγάρο Μουσικής Με πανηγυρική εκδήλωση έδωσαν το παρόν άνθρωποι γραμμάτων τεχνών και τα Μουμουέ. Ο συγγραφέα λοιπόν, φιλοκτήτης Διακομανόλη, με αυτό τον πολύ ωραίο τίτλο. Yeah. Θεός υπάρχει, Θεός και ποιο έπλασε τον άνθρωπο. Σαζάρικο. Ναι, νίκησε όμω το Γιάννη. Το θεό Γιάννη. νίκησε το Γιάννη. Αυτό είναι το βασικό, με έναν ή πάντα. Ναι. Το συγγραφέα Γιάννη, γιατί τον πολιτικό Γιάννη. Το τον νικάσε Γιάννη. Δεν τον νικάσε εύκολα. Θα τον... αποδειχθεί τι επόμενε ημέρε. Την TV Persona, Γιάννη. Ε, δεν, δεν την. Το Footmodel, μπορεί να πει. Πώ. Footmodel. Την TV Persona είναι η ζωή. Ναι. Ωραία. Εν πάση περιπτώσει, νίκησε. Είναι ένα ωραίο βιβλίο από ό,τι μαθαίνω. Και με ωραία, ωραία θεματολογία. Η τριγκαδόρικη θεματολογία. Αν υπάρχει Θεό και αν ο Θεό είναι στον άνθρωπο ο άνθρωπο. Έχει πλάσει το Θεό. Ρε μάγκες για το κουκουέ θα πείτε κάτι. Ναι. Να πούμε Κάθονται κάτι και κουκουέ. ταξίνουν και μιλάνε για τον καπιταλισμό ακόμα. <laughs> να πούμε. Ε, Αυτή <laughs> τη φράση. Δεν βαρεθήκαμε αυτό. Αυτή τη φράζη. Για το κουκουέ θα πείτε. Ναι να πούμε. Και okay, δεν λέμε. Μα για να το λένε κουκουέ. ακόμα για τον καπιταλισμό. Είπα, ήδη είπαμε κάτι για το κουκουέ. Τι είπαμε. Ω, αυτό που είπαμε τώρα. Α, είναι, είναι μια κατηγορία αναγνωστών, ε, αναγνωστών, ακροατών, τα βιβλία, που λέει Για τον Τινόπουλο θα πείτε κάτι. Για τον Τράγκα θα πείτε κάτι. Για τον Χατζη Νικολάου θα πείτε κάτι. Για τον Μαρινάκι θα πείτε κάτι. Για τον Κουκουέ θα πείτε κάτι. Για τον Σίμπαν θα πείτε κάτι. Για όλα. βάζω αλλάζουν ατζέντα, παιδί μου. Γιατί δεν θέσει η ατζέντα. Βοηθάει τη δουλειά μα. Εμεί θα απολογηθούμε και θα πούμε κάτι για αυτά που λέμε και κάνουμε εμεί. Δεν πολύ κάνουμε πράγματα. Αλλά για αυτά που λέμε εδώ, κάθε μέρα. Όλα τα άλλα. Εντάξει, αρχίζουμε τώρα λέμε Ωραία είναι όλα αυτά. Με κάποιο τρόπο πρέπει να τα πιάσουμε και όλα αυτά. Κατανοητή η περιέργεια, Το ερώτημα του κόσμου είναι και προβοκατόρικα τα πιο πολλέ φορέ, τριγκαδόρικα δηλαδή. Αλλά τι θα λέμε εδώ γιατί Αν καθόμαστε και απαντάμε, εκτό αν το βάλουμε μια ώρα το μήνα, ρωτήστε να απαντήσουμε. Η ώρα του, πώς, του Πρωθυπουργού. Ξέρω που είναι. <laughs> του κάποιου. <laughs> <laughs> του κάποιου. <laughs> Διψάει ο κόσμο, θέλει να μάθει πράγματα. Και στο κάτω-κάτω, τον Αργύριο δεν το χορτένει. Αν ξεκινήσουμε να λέμε για τον Αργύριο, <laughs> δεν θα σταματήσουμε να λέμε. Έχουμε τόσα να πούμε. Προχτέ την πρώτη μέρα που ήταν <laughs> Έκανε κυκλού έτσι. <laughs> έτσι. Όχι, ήταν απ' έξω. Εγώ δεν τον γνωρίζω τον συνάδελφο Αργύριο. Δεν έχει την τύχη. Μόνο, όχι. Σαν συνάδελφο, όχι. Σαν υπουργό όμω και βουλευτή. <laughs> και ήταν εδώ απ' έξω και στο τζάμι. Αισθανόμουν ένα μάτι. Απέλειο κόσμο, τι έκανε. Όχι, Α, δεν, έχει δεν έχει απολύσει ο Αργύριο. Δεν έχει απολύσει ο Αργύριο. Δεν ξέρω, έχει απολύσει. Έλα, παιδί μου, ναι. Δεν ξέρω. Α, εντάξει. Οι υπογραφέ δεν απολύουν μόνο αν είσαι υπουργό. Και... Ότι έχει ψηφίσει μνημόνιο με αυτήν την εταιρεία. Ναι, ναι, ναι α, εντάξει, α, αυτό και μόνο είναι υπεραρκετό, δεν χρειάζεται να το Αλλά δεν είναι άλλο. Δεν είναι. Μπούλινγκ. Είναι, Bowling. Και Bowling. είναι σωστό να το κάνουμε αυτό, δεν είναι συνάδελφο. Και σωστό. δεν είναι σώμα, <laughs> Καμιά δεκαετία πολιτικοί έχουν εκείνη συνάδελφοι, ναι. το ξαναθυμήθηκαν. Δεν θα λέμε τίποτα για τον πολιτικό του βίο. Ε, παλιά αυτά. Ήταν και λίγο εγκληματικούλη ο πολιτικό βίο. Λίγο Η ζωή θύμιω Όσο πατάει το 1,5 εκατομμύριο ανέργων. Η ζωή κάνει κύκλου, να έτσι. Είσαι, <laughs> ναι, ναι, ναι. Σαν τον Τσακολίδη. Το πάμε λοιπόν χτε βράδυ με στη μαύρη νύχτα. Πού πάμε, Θα δεις Α. Στην ντριγκα. Έλειστα. Είμαι στη μαύρη νύχτα. Έχει το βούτσι από εδώ. Το είδα. Και τον Πολιόπουλο από εκεί. Δεν ησυχάσαμε, το είδα. Ένα ή εικοσάλεπτο αυτό ο Πολιόπουλο να θυμίζει στο Βούτσι. Μα δεν απαντούσε κιόλα, όμω ο, ο Βούτσι. Και τι να πει. Να του θυμίζει ότι δεν είναι ρεαλισμό όλα αυτά και δεν είναι ρίξη, είναι κοροϊδία και απάτη. Δεν τα πέτσει, περίπου έτσι τα πέτσει. συγχύστηκε ο Βούτσι, ο κιόλα. Θα ακούσουμε ένα απόσπασμα. Εδώ συγχύθηκε ο Κακλαμάνη. Θα σου πω μετά, βάλλε και θα πω. Δηλαδή ότι θα βελτιώσετε τη ζωή του λαού το με επόδεινες συμφωνίες. Το κάνουμε Αυτό ήδη. το θεωρείτε εσείς η συζήτηση. θα είναι μια συμφωνία προωθητική η οποία προφανώς και επόδυνη, επειδή είναι συμβιβασμό. διότι θα υπάρχουν Άρα. συμβιβασμοί θα έχει μέσα και επόδυνα, τα οποία. Όμως, Ποια θα είναι τα επόδεινα, μπορείτε να μας τα πείτε. Θα συνεχίσετε την ανάκριση. <ΣΟ>: ờ, είναι ό, α... είναι ανάκριση, <συντ'> μόνο οι Σιριζέ <σύριζεδε>, κάνουν ανάκριση. <συντ'> ο Βογιόπλο θα κάνει ανάκριση ή η ζωή μόνο ανάκριση. Σε αυτή τη φάση που είμαστε, περιμένοντα την συμφωνία, <συντ'> το ότι έρθει, συζητάμε όλοι για του νέου φόρου. Αυτοκίνητα, αν δει δελτία, είναι αυτοκίνητα, σπίτια, ΦΠΑ. Συνεχώ, δεν είναι αυτονόητο να μάθουμε. Ε, εν πάση περιπτώσει, ξέρετε κάτι για του φόρου, αφού για τη συμφωνία είναι όλα τόσο μυστικά και δεν ξέρουμε τίποτα, γιατί ο λαό θα ήταν στο προσκήνιο. Να θυμίσω τέσσερι μήνε. Και είναι ανάκριση να ρωτήσει η επώδυνη όπω τη χαρακτηρίζει. Τα νταούλια γίνανε πόδινη συμφωνία. Ο τσακαλώτο μπαίνει στο μαξί μου με πορτοκαλί παντελόνι, αυτό σου λέω μόνο. Ε, με, Break, με... Breaking news. Όχι, είναι βουλή. Όχι, τώρα είναι βουλή. Α, ήτανε, το ήταν Το συνέχεια. ίδιο έχει, ναι, δεν το έχεις δει. Μια, ρε. την κόκκινη όχι, είναι, Θα το Που ξέρω ότι θα μυρίσει. Ξέρω, είναι. έχει βάλε το, όχι. Μπα περιπτώσει, είναι συμπαθείς. Καλά. Τι μόνο ότι δεν εμφανίζεται στα κανάλια είναι η πρώτη βαθμίδα συμπάθεια. Αφήνει ο άλλο. Αυτό είναι ένα. Και άλλοι <χωρει> δεν θέλει. Και οι άλλοι. Ποια. Η ζωή. <χωρει> η ζωή. Ναι, ε, ας πούμε για το οικονομικό επιτελείο. <χωρει> αφήνει. Ναι, όντω δεν αφήνει. Λοιπόν, είναι ανάκριση να ρωτά ποια, ποια είναι τα επώδυνα στοιχεία τη συμφωνία που δεν θα ήταν επώδυνα μέχρι πριν ένα μήνα και μου το λε και με τουπέ. Και πρέπει να το αποδεχθώ την είναι και όποιο ερωτήσει το του το, το, το βάζει χέρι. Επόδυνη συμφωνία με το ΣΥΡΙΖΑ, αυτό είχαν επιπροεκλογήσει. Γιατί εξέφρασε. Είχαν εντολή και... για επόδυνη συμφωνία. Όχι. Είχε εντολή κάποιο. Είναι αυτό που φέρνει επώδυνη όταν σου είχε πει τα ούλια, τι είναι. Είναι απαταιώνα. Είναι ψεύτη. Είναι αλήτη. Βιαζόμαστε. Τι να βιαστώ. Επόδυνη συμφωνία δεν τη χαρακτήρισε. Δεν τη χαρακτήρισε ποτέ η συμφωνία. Πώ χαρακτήρισε αυτό που φέρνει μια επώδυνη, χωρί να έχει πάρει εντολή για επώδυνη, αλλά έχει πάρει εντολή για κάτι άλλο. Πώ χαρακτηρίζεται. Ανυπόμονο αυτό που δεν περιμένει. Ε, δηλαδή, χαρακτηρίζουμε αυτό που το κάνει επειδή εγώ είμαι βιαστικό. <laughs> τι βιαστικό! Τέσσερι μήνε μετά. Ε, πόσο να ρωτάμε από του 15 φόρου που ακούγονται τι θα είναι, ξέρετε κάτι να μα πείτε. Να ψιλοκάνουμε ένα προγραμματισμό στοιχειώδη. Μα βγάλουν και τρελού. Και εμά θα βγάλουν τρελού. Έμα έχουν φτύξει και βουτάνε τα χέρια του στο αίμα και εμεί πάλι θα φταίμε. Από εδώ που ρωτάμε. Με την ίδια οπτική που ρωτούσαμε και του προηγούμενου, γιατί βλέπουμε ακριβώ τα ίδια και χειρότερα αυτή τη στιγμή. Γιατί ποσοτικά είναι χειρότερα τα νούμερα που έρχονται. Ιρέμισε. Με ΣΥΡΙΖΑ πρώτη φορά. Γιατί θα, είμαι απόλυτα ηρεμένο. Και ο κακλαμάνη έγινε εξαιρετικά. Και να θες. σου πω: Ευθύνε δεν ρίχνω εγώ στην κυβέρνηση. Ευθύνε ρίχνω στον κόσμο. Που mm. πάει και ψηφίζει και έχει την ψευδέστηση και χαχαχά και χουχουχού. Χαχανιστέ. Νέο κύμα χαχανιστών έχει έρθει στη χώρα και νομίζουν και νομίζουν και δικαιολογούν τα πάντα. Και καταπίνουν αμάσιστο ό,τι του είναι από πάνω. Και ακόμα και μια επώδυνη συμφωνία. Θα δεις πόσοι θα βγουν και θα πανηγυρίζουν για την επώδυνη συμφωνία. Ναι, γιατί θα είναι Τι γιατί θα αριστερή. Για βγάλει και η συμφωνία. Ήλιο. Πριν μια ώρα ήρθε, χαλάζαμε. Α, με, όλα το Αν, είδες, ε, ε, το χαλάζι με το ΣΥΡΙΖΑ. Ήδη είχε Και Το χαλάζαμε με το ΣΥΡΙΖΑ ήταν. Α. Ε, παροχημένο θέλω να πω. <laughs> ε, το έχουμε πει αυτό με τον κύριο Ο Κακλαμάνη, παιδί, παιδί μου, έγινε έξαπνο. <laughs> δεν, δεν ανεχόταν <laughs> να κάθεται να ακούει τα, τα, τα, τα, τα, τα εσόψυχα τη αριστερά. Δεν ανεχόταν. Εξέσπασε. Το, ενδιαφε... το εξέσπασε <laughs> και λέει. Ε, ε, μας, κύριοι, δεν μα ενδιαφέρει η αριστερά τα μεταξύ σα. Μα ενδιαφέρει ο τόπο. Και κυρίω πώ να τον ξεπουλήσουμε. <laughs> Αλλά τέλο πάντων, ο τόπο. Οι άνθρωποι του τόπου ποτέ. Ε, ο τόπος. Θα ήταν καλύτερο σαν τον Κακλαμάνη σοβαροί άνθρωποι κι άλλοι να ενδιαφέρονταν για την αριστερά παρά για τον τόπο. Γιατί τον τόπο είδαμε πώ τον φέρανε. Φέραν τον τόπο στον τόπο, Αποστόλη. Δεν θέλω τώρα να κρίνω. Τη πατάκα. Ε, τον τόπο. Ε, δεν θέλω να περνάει έτσι όμω. Όχι, ήταν, ναι. ναι. Real FM. <laughs> Εντάξει, είναι αποκλειστική. Σηματοδότησε εδώ με κάποιον. Αλλά δεν θέλω να κρίνω από τα εξωτερικά χαρακτηριστικά, αλλά σοβαρό με το πουάτο που κάμισε και αυτή τη γραβάτα από πάνω δεν είσαι. Δεν το πρόσεξα αυτό. Δεν αυτό αυτό το πρόσεξε το πουά, έβγαζε μάτι ξέρω, αυτό το πουάτο. Ξέρω, δεν το πρόσεξα. Δεν είμαι εγώ. εγώ και κάτω, αλλά χωρί τη γραβάτα. Δεν πάει πουά με γραβάτα. Ήταν πιο φανταχτερό από την Έλλη. Τέλο πάντων. Για να τις φορτιάσει. Ναι, ναι, ναι, αυτό το θυμάσαι. Το, το θυμάσαι. Με τον σάστησε. Είναι το κόκκινο βέβαια, είναι τάβρου αυτό που βλέπει. Το <laughs> κόκκινο, τρελάφκινγκ. Τη λατρεύει, σάλια. Α, το διάλογο, είπαμε να πούμε δύο λατρεύει πιο. Ο Μπογιόπλο την Έλλη. Τα είπαν αυτά στην αρχή. Όχι στην αρχή, στη μέση. Τη λατρεύει την Έλλη. ήταν πάντα. για το μαγαζί. Δεν Πάει ο Ξέρω εγώ, ναι, δεν ξέρω. όλη η ΣΥΡΙΖΕ, ξέρεις να θυμίσω η Έλλη Λοιπόν, έχω ευχάριστη είδηση Τι, κλείσαμε τη συμφωνία ναι, μα, Όχι, ευχάριστη Δεν είναι ευχάριστο πά. αυτό αυτή, Καταρχήν το ότι αυτή τη συμφωνία που παρακαλάνε όλα τα συστημικά Απευθύνουμε στους Ριζέους, Μέσα ενημέρωσης να την υπογράψουμε Και θα είναι μαζί με τον Αλέξη τώρα που θα την υπογράψουμε Πώ του φαίνεται αυτό, νορμάλ Νορμάλ φαίνεται. Εντάξει, έχει πει ο Αλέξανδρο. Θέλει να περάσει από τη δική του κυβέρνηση. Γιατί δυναμή. αυτά τα μέσα πανηγυρίζανε και οθούσαν και την προηγούμενη κυβέρνηση να υπογράφει διάφορε συμφωνίε. Άρα Ή είναι άρα αντικειμενικά τι... τα μέσα. Αυτό ακριβώ. Στηρίζουν να κάθε κυβέρνηση. Λοιπόν, δεν είναι, δεν Να φύγει κοτόχαλη, όλη η αριστερή πλατφόρμα και να μην ψηφίσει το λαφζάνι Λαφαζάνη ούτε κανεί. Μέχρι 17 άτομα στη Βουλή δεν μα νοιάζει καθόλου. Είναι ο Σταύρο. Έρχεται ο Σταύρο. Το δήλωσε σήμερα το πρωί. Είναι εδώ στήριγμα. Η συμφωνία που θα έρθει από τον τσίπρα στην ελληνική βουλή θα πάρει ψήφο. Χωρί Όποια συμφωνία. Όποια συμφωνία. Θα τη ψηφίστε. Όποια συμφωνία. Και να σα πω το γιατί. Γιατί ο ασθενή χρειάζεται το ξυγόνο. Ο ασθενή λοιπόν χρειάζεται το ξυγόνο. Εμεί δεν έχουμε αποθυμένα από το παρελθόν. Δεν περιμένουμε τη δικαιοσύνα μα, δεν έχουμε αντιπαλότερε σε σχέση με τη δικιά μα διαδραμάτη. Εμεί ψηφίσουν λοιπόν... συζητήσει να τη ψηφιασμού. Βέβαια. Και αυτό θα πρέπει <κυκυκυκ> να το πούμε και στον ελληνικό λάο ότι να μην έχει άλλο η 17 ψήφοι του ποταμιου. Είναι εκεί. Φοβάτε 10, είμαστε 17. Άρα θα περάσει η συμφωνία. Μήπω συμφωνία... αυτό κάτι λέγεται αύριο. Εμεί τη συμφωνία θα την ψηφίσουμε χωρί παζάρια. Έτσι Ούτε καν παζάρια. Να τη 17. Οπότε προχωράμε κανονικά. Θα Μπορούμε να πανηγυρίσουμε. Έχουμε συμφωνία. Λέει εδώ ο κύριο Κώστας Παπαγιάννη μου στέλνει μήνυμα και λέει είναι η πρώτη φορά που θα πέσω έξω. Ε, συμφωνία αυτή τη φορά δεν θα γίνει. Ναι. Καλά, εμεί εδώ δεν ε, λέμε ντε και καλά ότι θα γίνει. Λέμε το εξή και το λέμε και από τον Γενάρη που βγήκανε τούτη. Ότι δεν δε πάσε εκεί να συζητήσει όλο αυτό το πλαίσιο το ευρωπαϊκό, γιατί αυτό είναι λάθο. Είναι ηλίκη. Εσύ σε το πρόβατο, το έχουμε πει με δεκάδε παραδείγματα. Όποιο πάει εκεί χαμένο, θα βγει έτσι κι αλλιώ. Είτε συμφωνήσει, είτε δεν συμφωνήσει. Δεύτερον, που λέμε ότι έτσι όπω είναι τα πράγματα, ή προετοιμάει τον κόσμο για μια ρήξη. Αλλά αυτό θέλει κότσια, ούμπαλα, σχέδιο. Ρίξη κανονική, κανονική ρήξη, όχι τώρα βαρουφάκι και κόκκινος κορδέλε στο γιακά. Κανονική ρήξη με το λαό έτοιμο και σενάριο δεύτερη μέρα, πλάν B, πλαν C και και και. Εφόσον δεν υπάρχουν αυτά, δεν κάνει ρήξη. Φανταζόμαστε ότι εφόσον δεν έχει ετοιμάσει, δεν θα κάνει ρήξη. Αν κάνει τη ρήξη χωρί προετοιμασία, ε, είμαστε όλοι για το βάθο του ωκεανού. Αυτά λέμε περίπου. Οπότε δεν ε, ε, είναι θέμα αν πέσουμε. Εδώ υποστηρίζω ακροατή ότι δεν θα υπάρξει συμφωνία και θα πάει σε ρήξη. Το λέει έτσι εδώ, από τα Γιάννενα όλα Είναι Κώστας, από τα Γιάννενα. Ρωτάνε, ρωτήσανε, ρωτάμε όλοι για την κυβέρνηση πώς μας φαίνεται. Εδώ βλέπουμε τον Τσίπρα Γελαστό, πήγε χθε, τον ξενάγησε εκεί και ο Βαρουφάκης στο Υπουργείο Οικονομικών, διαπίστωσε ότι έχει ωραία θέα. Ο συμπαθής Αλέξης Τσίπρας, παραμένει συμπαθής όλα αυτά, έχει ανακαλύπτει. Είναι ωραίο που πηγαίνει να ανακαλύπτει. Wow! Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, είδε τη θέα από το φίλο. <laughs> <νάρο, laughs> <δηλαδή, laughs> από εκεί του άρεσε. Εκεί είναι πολύ ανθρώπινο και πολύ ωραία στιγμή. Παραμένει συμπαθή παρόλα αυτά ο Αλέξη. Πάντα οι πρωθυπουργοί. Όχι πάντα. πάντα, πάντα. Ήταν συμπαθή ο Σαμαρά. Δεν έβγαινε. Πα Όχι, μόνο καταλληλότερο Α... έβγαινε. Α, άλλο το καταλληλότερο. Α. Όχι, το συμπαθή δεν μετριέται. Γενικώ στην κοινωνία. Ήταν συμπαθή ο Σαμαρά. Επειδή δεν είσαι καλά ματιά. Ούτε καν στου δεξιού. Ενώ τουλάχιστον ο Τσίπρα χαίρει μια εκτιμήσεω θέση, είναι αρχή, θες, είναι νέο. Ακόμη δεν έχει φέρει τη συμφωνία για να ξέρουμε τι να βρήσουμε και πώ ακριβώ να βρήσουμε παρόλα αυτά είναι συμπαθή. Ρωτήσανε σε μια εκδήλωση προχθές πάλι στον Ιαννό που παρουσίαζε ένα βιβλίο ο Διονύς Χαριτόπουλος Χαριτόπουλο, mm. Άρη, ο αρχηγό των Ατάκτων, που έχει γράψει, τον το, ξέρουμε. Δεν το παρουσίαζε. Όχι, παρουσίαζε ένα άλλο βιβλίο. Ήταν εκεί, θύμισε το, ναι, ναι. αυτό που, για το οποίο τον ξέρουμε περισσότεροι. Ο Διονύσης Χαριτόπουλος λοιπόν ρωτήθηκε για τον Τσίπρα. Είναι δύο λεπτά. Ε, ακούστε πώς ακριβώς ε, το είπε και τι με τι παρομοίωσε όλη την κυβέρνηση αλλά και τον Πρωθυπουργό. Με ρώτησε ο Γιώργος πώς βλέπω την κυβέρνηση. Λοιπόν, ε, είπε και για το ποδόσφαιρο. Η κυβέρνηση, ακούω άλλους που λένε ο Τσίπρας είναι πολύ ψύχρεμο. Γίνονται όλα αυτά αλλά κρατάει την ψυχραιμία του. Άλλον ακούω ο τσίπρα είναι άμβουλος, δεν ξέρει τι του γίνεται. Άλλο ακούω δεν κυβερνάει, δεν κάνει. Έχουμε μια κυβέρνηση που είναι, από ό,τι λένε, μας λείπουν πληροφορίες για να έχουμε άποψη η αλήθεια είναι. Είμαστε θεατές σε μία διελκινστήδα, θεατές χωρίς πληροφορίες. Ό,τι μας αφήνουν βλέπουμε, εδώ έγινε η συνάντηση η τελευταία μέρκελ Τσίπρα υπό τον όρο μη μη ότι τίποτα από ό,τι θα υποθεί δεν είναι Επομένως, δεν μπορούμε να κρίνουμε λοιπόν μόνο αυτό το χαμό που γίνεται εμένα μου θύμισε μια ποδοσφαιρική ιστορία ε, στις αρχές του 70 θυμάμαι ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός για να ενισχύσουν τις ομάδες τους είχαν πάει στην νότια Αμερική και είχαν μαζέψει όλου του Ινδιάνους και ο ένας ήταν από τη Θήβα, η γιαγιά του, άλλος από εδώ, άλλος από εκεί ανάμεσα στους Ινδιάνους που φέρανε ήταν και ένας γιγαντός όμως τερματοφύλακας, γι'αφέρον ολυμπιακός ο Πολέτη πάμε και εμείς στον πρώτο αγώνα να δούμε το σούπερ τερματοφύλακα τον Πολέτη το πρώτο μάτς στο Καραϊσκάκι κατεβαίνει η αντίπαλη ομάδα τραβάνε ένα σουτ ο Πολέτη ακίνητος περνάει μπάλα έξω Εμείς οι ξύπνοι στην κερκίδα είδε αντίληψη, είδε ψυχραιμία. Αυτός είναι τερματοφύλακα. Ξαναγίνεται μια δεύτερη κατεβασιά, δεύτερο σουτ, ο πολέτη ακίνητο. <laughs> Αυτό είναι τερμα. Μπράβο ρε, δεν πέφτει έτσι στον βρόντο και αυτά. Τρίτη κατεβασιά, ξύνει το δοκάρι η μπάλα. Αρχίζει να Ρούμα να πρόσεχε λίγο ρε, παιδί μου. <laughs> και τα αυτά. αυτά. Τέταρτη κατεβασιά. Πάει μπάλα μέσα, όρθιο ο Πολέτια. Κίνηση. Να, μαλάκα. Και αυτά δεν ξανά Πρώτο και τελευταίο μάτι στον. Λοιπόν, κάπω έτσι μου φαίνεται η κυβέρνηση. Ο Πολέτια. Ωραία περιγραφή του τι ακριβώ συμβαίνει. Το θυμήθιο ο Μπολιόπλουχ. Το βάλει στη στήλη του σήμερα εκεί στον Ενικό. Ξενυχτούσε χτε. Δεν είναι. είχε την α... Αυτό όλο το απόσπασμα. Δεν είχε την αγράψει και το κότσαρε εκεί. Αλλά δεν πειράζει, είναι ωραίο γιατί το πήραμε. Και εμεί. Μήνυμα εδώ από έναν ακροατή. Από το Χάρο Παντελή. Έτσι λέγεται. Είναι τακτικός ακροατή. Ρεμάλια, καλημέρα. Σήμερα έχει γενέθλια η κόρη μου και γίνεται 10 Μαΐων. Καλησπέρα. Σκε... Σκέφτηκα να. Για, τη... για τον πατέρα, προφανώς το καλησπέρα. <Σε> <συσπέρα> το <συσπέρα> κάνει. Αλίμουρο, παιδί, τι είμαστε. Παπαστρόφι. Ο, ο, ο, ο, ο, ο Πάπα. Σκέφτηκα να τη δώσω λεφτά, αλλά μετά έμαθα ότι αν το δηλώσει στην εφορία θα πληρώσει φόρο 40%. Είπα να τις πάρω δώρο παπούτσια, αλλά αυτά ακούγεται θα έχουν εκτός του 23% και μια έκτακτη επιβάρυνση 6%. Οπότε και εγώ αποφάσισα να τις δώσω ένα μεγάλο φιλί που είναι δωρεάν και να της εφηρώσω ένα τραγούδι από το Real FM. Ποιο τραγούδι. Άρα ε, πρέπει να βάλουμε ένα τραγούδιο Όχι καλά, καλά, δεν είπα από εμά. <laughs> Α όχι από εμάς Ενώ γενικώς. από το αλφέμ γενικώς Α, Ακούγονται με στη διάρκεια της μέρας άπειρα τραγούδι. Αυτό είναι το για σένα ας πούμε θα ναι. Θα... ναι κοίτα να δεις Επειδή... Όχι θα, θα το γυρίσουμε τώρα Α, ναι, ναι. Επειδή ζούμε όμως στην κοινωνία του κέρδους Αυτό που αφιερώνουμε σε σένα παντελή και στην κόρη Είναι το επόμενο διαφημιστικό πακέτο Δεν Έλειψα λίγο και η Κατερίνα με τον Αποστόλη Διάλεξαν αυτό παντελή για την κόρη που γίνεται δέκα χρονών Θα είμαι πλουσίως με λάχη σταθαρό Δυο-δυο Στην πανιέρα δυο-δυο Στην πανιέρα δυο Πολλοί ακούσαμε, γιατί είπαμε καπιταλισμό, κέρδο δεν γίνεται. Σωστό, σωστό. Πάμε να δώσουμε μηνύματα. Με την ευκαιρία και γι' αυτό βάλαμε και ευάγγελια γερμανικά. Απαταιώνε. <laughs> Όχι, να το αφιερώσουμε στο τυρί. Δεν φίλο, είναι για βέβαια. το κοριτσάκι. Για το κοριτσάκι ήταν. Να, για το... Ναι, ναι, Αλλά έβγαλα <laughs> ένα πολύ ωραίο φιλικό βακέτο γερμανό. Τι απαταιώνε. Όλα πια στο βωμό του κέρδου. Το οποίο λέγεται Ο Αρμενιστή, που έχει μέσα και παρτιτούρε και στίχου από τα τραγούδια του μεταξύ Και φωτογραφικό υλικό. Και γίνεται η παρουσίαση. Πώ έχουμε σήμερα Σήμερα. στι 8.30 τον Ιανό. Στα 2-24 έχει πολύ ενδιαφέρον το βιβλίο γιατί μου το στείλανε και το, το ξεφίλησα λίγο. Και οπότε έχει ενδιαφέρον, αν θέλετε, πάντα να δείτε το Βαγγέλη γερμανό. Μάλιστα. Να παρουσιάζει το βιβλίο και να το αγοράσει. Είναι ωραίο και όλα αυτά. Ε, το πήρε στο τραγούδι, δεν έχουμε λίγο ακόμα ακούσει. Όχι, δεν χρειάζεται. Ερδογμένη πιγκουίν. Λοιπόν. Ερδογμένη σαν γκουίν. Θα πάμε τώρα <σταφερθέτε>. σε δράματα ανθρώπινα. Εμεί εδώ σε έχουμε. Ο Όχι, δεν δεν είναι <laughs> Ο Δένδια βγήκε και του είπε ότι το μεγαλύτερο δεκανήκη στο ΣΥΡΙΖΑ ή σε εσύ δεν του πέσει είναι μια νέα δημοκρατία με 15%. Ο. Τι άλλο, μόνοι του. αυτό. Το. Βέβαια Ντάξει. τα λέει ο Δένδια αυτά που θέλει Σ, να γίνει ηγέτη. Τι να κάνει και ο Δένδια. Καλό και. ξέρει τι να γίνεται να, τοίτου, να έχει νέα δημοκρατία πέντε ηγέτε, Να του πούμε τώρα. Ποιου θέλουμε. Άδωνη ηγετή. Και όχι ο Βορρήδη. είναι πιο Θέλει να γίνει έκπληξη στην Ελλάδα, να ανατραπεί το σύμπαν και να μιλάνε όλοι για μας δεν πια. Ο Άδωνη είναι για σκύλι, δεν τον έτσι. Άδωνη απέναντι από Τσίπρα. Δεν είναι για πρώτο στην ρόλο το λίγο. Εντάξει. Είναι κόντρα. Τι δεν είναι, για πρώτο για ρόλο. Όχι δεν είναι. Μα ποιοι Όχι είναι αυτό. Δεν θέλω βλακίε, είναι η σειρά τη Ντόρα. Η σειρά τη Ντόρα είναι καλά, το εντάξει, γιατί έχει δεχθεί και έχει πονέσει στη ζωή τη. Και έχει δεχθεί ρατσισμό. Σταμάτα το Ρατσισμό το είπε. Μόνο. Ναι. Εσά γυναίκα, βίαιση τώρα, έχει νιώσει ρατσισμό τρομερό. Η πραγματικότητα είναι ότι υπάρχει ακόμα πολύ μεγάλο ψεύτικο. Από τον πολύ παλιό παππού, θυμάμαι στην Βρετανία, ο οποίο μια φορά μου είχε πει: Εγώ τσούπρα δεν ψηφίζω. Τέλο. Μέχρι την ξέρεις την προσπάθεια μείωσης α ωραία τα σκουλαρίκια σου σήμερα ξέρεις για να αποφύγουν την τη κουβέντα και κυρίως επειδή τώρα δεν είναι πολιτικός ορθό να λες κάποιον σε γυναίκα και δεν σου κάνω αρχίζουν όλα τα υπόλοιπα ξέρεις ε, όλα τα υπόλοιπα μειωτικά από εδώ από εκεί αυτό δηλαδή δεν ρωτάνε τι είπες ρε, παιδί μου είπε μια βλακεία μάλιστα και χτυπάω γιατί είπε μια βλακεία είπε κάτι έξυπνο οκ okay. είπε κάτι έξυπνο όχι Το είπε διότι έτσι, διότι φορούσε ένα μπεσακάκι που δεν τη πήγαινε, που είναι ψηλή, που είναι άχαρη. Άχαρη, παρεμπιπτόντω, είναι γνωστό ότι οι δεν, δεν μπορούν να έχουν πολύ χάρη. Μηχαν διώξει τον παλέτο γι' αυτό. Μα ακούς δράματα. Να γίνει τι λέγανε άχαρη. Τις λένε για τα σκουλαρίκια τη αντί να τη πουν για τι απόψει τη. Τη λένε ότι είναι ψηλή. Τις λένε για το μαλλί. Και κυρίω την είχαν διώξει από τον παλέτο. Και για τι ζήμε κάνει τίποτα. Κανεί δεν τη να πάνε στην ουσία του πράγματο. Όχι, μα δεν δε λε γιατί ζύμε, λες γιατί είναι ψηλή. Ναι, σωστό, αυτή είναι κατ η κατεύθυνση. ποτέ κανεί να για ζύμε. Όχι όχι, όχι, όχι. Μα πως ήρθε. Τι, τι συνειδημό ήταν αυτή. ξέρω. Μπούλινγκ. Αυτό είναι μπούλινγκ. Αυτό είναι μπούλινγκ. Είναι <laughs> Μην με το Μητσοτάκη. Ο μπαμπάς... ναι. Περιμένει Εντάξει, Ένα από τα παιδιά, εγγόνια, Θα γίνει Κάτι θα γίνει. Λοιπόν, η μίλησε τα σήμερα εκπομπή. πολιτική. Έλωση πια. Ε, μπήκε με το ζόρι. Με ε, δεν, ήθελε. δεν ήθελε να μπει και φαίνεται ότι όλα αυτά τα χρόνια περνάει πολύ δύσκολα. Ζορίζεται. Όταν ε, σκοτώσανε τον το, το, το Παγκογιάννη που του γνώμασταν και είχαμε πάθει σοκ, Ναι, όλοι οι άνθρωποι θα έκαναν πίσω σε εκείνο το σημείο. Εσύ αντίθετα μπήκε στην πολιτική. Πώ το αποφάσισε αυτό, Με το ζόρι. Δηλαδή, η αλήθεια είναι ότι σε τέτοιε στιγμέ ή, ή μπαίνει στη γωνία σου και δεν θέλει να δει κανέναν και κρύβεσαι. Ή είσαι τόσο θυμωμένο που θέλει να πολεμήσει. Λοιπόν, με το Ζόρι μπήκε στην πολιτική. Δεν ήθελε. Τι Τραβάτε με κι αν Μπήκε ναι. λοιπόν στην πολιτική. Και Πώς όλοι προσέφε? οι υπόλοιποι μετά. Ναι, ναι. Προσέφερε ό,τι προσέφερε εκεί στο γραφείο του Μπαμπά στην αρχή. Υπουργό Πολιτισμού. Μεγάλη πτυχία, εφόσον και τα μαύρα τότε πενθούσε. Ε, μετά γίνανε όλα αυτά. Δήμος Αθήνα, προεδρείε και τέτοια. Φτιάχνει το δικό τη κόμμα. Το Δήμο. Τώρα, τώρα κοντά, Το ναι. Ναι, ναι. τότε ναι. που τη διάγραψε ο Σαμαρά, πει ο Σαμαρά δεν τη ήθελε το πρώτο μνημόνιο. Αυτέ οι κομμόνδρα στο Ιταλικό Ταζάπιο. Λοιπόν, και τώρα δεν ξέρουμε αν θα το ξαναθέλει το τρίτο μνημόνιο και όλα αυτά. Ε, ε, ε, κατέβηκε η τώρα έβγαλε εκεί, γέμισε το μπάτμιν, το θυμάσαι, που κάνει και ένα θυμάμαι, συνέδριο. Θυμάμαι. Και είχε πει, Σήμερα εδώ από τη Δημοκρατία. Είχε πει από το βουδί. Ναι, ναι, ναι. Αν δεν με ψηφίσει ο κόσμο, θα πάω σπίτι μου. Το είχε πει αυτό. Σπίτι, η Βουλή είναι σπίτι, μετά από τόσα χρόνια. Όχι, όχι. Είχε πει, θα πάω σπίτι μου. Αν δεν δεν, δεν ξέρει τι εννοούσε σπίτι τη. Ο κόσμο δεν την ψήφισε. Παρ' όλα αυτά την έχουμε 40 χρόνια υπάρχει η Ντόρα πάνω μα με έχουν τρελάνει πολλοί αυτές τις ημέρες με ένα βίντεο που παίζει και στο, το δικό σας, δικαιό, δικαιό, δικό σας. στο δικό μας βίντεο που λέγατε ότι εγώ παιδιά μα αν δεν εκλεγεί το κόμμα μου φεύγω από την πολιτική θα κάνω άλλη δουλειά εδώ, θα θα το πα... είπατε. εδώ το είπατε είπα. είχα άνθρωπος... πει θα πάω σπίτι μου θα πάτε σπίτι σου το σκέφτηκα πάρα λοιπόν, πολύ το σπίτι σου είναι η Δημοκρατία <laughs> <laughs> γιατί λένε πολύ καλώς ήρθες σπίτι σου το σκέφτηκα πάρα πολύ πραγματικά σας λέω το σκέφτηκα πάρα πολύ και δεν πήγα. Α, Εντάξει, αυτά. Γιατί οι πολιτικοί λένε ότι ο πολιτικό φεύγει όταν ο λαός δεν τον θέλει. Ε, την τώρα δεν την ήθελε. δεν την ήθελε, έτσι την θέλει αλλιώ. Ναι, την έχει. Καλά έκανε και το ξανασκεφτεί και εμεί τη θέλουμε κοντά μα 40 χρόνια να παραμείνει, γιατί έχει να δώσει πάρα πολλά στον τόπο. Αλλά 40 χρόνια θέλουμε. Γιατί και. Ωραία. Θα είσαι εσύ, αυτή θα είναι μόνη τη. Εμεί δεν θα υπάρχουμε έτσι, αλλιώς οπότε. Ντό... Η Ντόνι. Τώρα κοίταγε τα βάνια όλο αυτό το διάστημα. Ό, όχι, όχι, δεν έχει δε κουκάει τίποτα. Όχι, ο Σαμάρα. Τα ταβάνια μια σχέση ή ο Σαμάρα. Ο Σαμάρα τα ξεχνάει αυτά τα χρόνια του Ταβάνια και λέει Είμαι βουλευτή από το 77 Αλλά είναι και 15 χρόνια που κοίταγε τα τα ταβάνια. Δεν ήταν βουλευτή. Εντάξει, υπερβολέ και εσύ. Πώ. Και αυτόν δεν τον ήθελε ο κόσμο, αλλά ξανάρθετο πρωθυπουργό. Οπότε ποιο φταίει, Τα ο κόσμο. Μα άξιξε και ο τη Ακρόπολη τώρα αν τα λέμε. Ναι, Έχει προσφέρει. Γι', το γι αυτό το τον κάναμε <laughs> το το το ναι. Λοιπόν, πάμε. έχουμε ακόμη ένα πακέτο, νομίζω. Ναι, <μφυρίζει> Να πω ένα μήνυμα από τον κύριο Κώστα Θανασούλου που στέλνει συχνά μηνύματα. Λέει: Γεια σας, Τελικά και που βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ, φταίει ο λαό με βάση αυτά που λέγαμε πριν. Η Νέα Δημοκρατία σίγουρα αυτή, το σίγουρα Τίποτα από όλα αυτά με ψηφίσεις ή μάλλον αν περιμένεις μόνο με την ψήφωνα αλλάξει, δεν έχω Άστε. να σου πω κάτι. Με, και, και, άλλα, και άλλα ερωτήματα, πείτε μας, και λέμε, μάλιστα στο Twitter, λέει ένας ακροτής, από τα υπάρχον κόμματα, τι να διαλέ... ε, από τα υπάρχον κόμματα, διαλέξεις δεν διαλέξεις, είναι πολύ συγκεκριμένο το Ξέχνα το ξέχνατο, Αλλιώ. Φεύγουμε από κόμματα και εκλογές, τι θες εσύ από τη ζωή σου, σε ποια κοινωνία θες να ζεις, Να έχει ω κίνητρο το κέρδο. Εγώ λέω όχι, να μην έχει το κέρδο. Γιατί άμα έχει το κέρδο, ο ένα τα πατάει πάνω στα πτώματα των αλωνών. Αυτό είναι ένα βασικό. Θε αυτή την Ευρώπη, θε άλλη Ευρώπη. Α απαντήσουμε σε αυτά, και μετά, ω εκατοστή ερώτηση, θα δούμε τι θα κάνουμε μια φορά στα τέσσερα χρόνια και ποιο από τα υπάρχουν, που λέει και ο Κροατή, κόμματα θα πρέπει να διαλέξουμε. Αλλά απάντησε όλα τα άλλα πρώτα. Μου το ξεκινά ανάποδα. Αυτή είναι και η βασική μα. Ένσταση και λέει εδώ ένας άλλος ακροατής. Δεν λέγεται. Θα βάλω τα μπιπ μου στη Μέγγενη Α, πα, πα. αν περάσει μνημόνιο από αυτή τη Βουλή. Τσιάννης Χαράλαμπος, νέα πέραμος Αττικής. Θα στα μου η Βουλή ή μη βιάζεσαι. Μνημόνιο, μνημόνιο δεν θα το πούνε. Μνημόνιο όμως δεν είναι μια συμφωνία που θα έχει αυξημένο ΦΠΑ. Που θα έχει ακόμη τον έμφυο ενώ δεν έπρεπε να τον έχει. Έτσι κι αλλιώ είναι νόμο του κράτου. <σπά σπά> θα παραμείνει. Που θα έχει έκτακτη εισφορά. Λίγο... Έτσι κι αλλιώ θα, θα, θα, θα παραμείνει λίγο σκληρή η Δεν είναι μνημόνιο αυτό. Δηλαδή τι είναι μνημόνιο. Μνημόνιο είναι ανταλλαγή. Μα δίνουν κάτι δι για να πληρώνουμε του τόκου του και τι δόσει του. Στην ώρα του. Και... Στην ώρα του. Που μνημόνιο πληρώνονται στην ώρα του. Ναι, ναι. <σπά <σπά και από εκεί και πέρα με βάζουν κάποιου όρου. Αυτό είναι μνημόνιο. Θα το πούνε συμφωνία, θα το πούνε όπω θα ήταν καλύτερο από το προηγούμενο. Λίγο πιο χαλαρό από του προηγούμενου που δεν το πολύ βλέπω, ναι μπορεί και να συμβαίνει αυτό. Όμως αυτό σημαίνει θα πληρώσουμε πάλι για να παίρνουν τόκους οι δανιστές, Οι τοκογλήφοι που τους έλεγε ο Αλέξης, Παλιά. οι λύκοι που τους λέγανε, οι γκάνξτερ που τους έχει πει επίσης έτσι ο Αλέξης, γι' αυτό γίνονται όλα αυτά. Λοιπόν εντάξει τώρα με αυτά τα μηνύματα έχω να διαβώσει κάποια εγκομενικά. Θύμιο, το είπα και θα το ξαναπώ. Η Ρίτα. Δεν θα σε παρατήσω ήσυχο. Θέλω μονάχα ένα καλησπέρα σου. Έστω και ψιθιστά. Περισσότερα, τα λες αυτά. Ρε, Αποστόλη, πες το και εσύ. <laughs> <Ρίτα>. <laughs> Λέω Έτσι το <laughs> το ύφο. <Σαραντινάκους>. <laughs> Επίση, δεν το έχω πει για πολύ ώρα αυτό το μήνυμα και μου στέλνει μετά. Έχω φάει το τη ζωή μου και είμαι μόλι 23. Θήμιω. εσύ. Twitter, Και μετά μας παράτησε τους υπόλοιπου που δεν, που δεν μοιάζαμε στο αριστούργημά του. Μα με είναι μόνος, διαβάζει μόνο του. Τώρα, δεν είμαι εγώ η μόνος του είσαι, μόνος τα γράφει, μόνος τα διαβάζει. Και άλλο για την Έχω τώρα. Κάθε και σκέφτε τι θα πω σήμερα, τι, τι μήνυμα θα μου στείλω για να το διαβάσουν, να ακουστεί. Έχω πολλά να πω. Τέσσε. Ναι, Έχω, ή μόνο. Άλλο λέει, την τώρα, μια άλλη. Ή άλλος. Η κόρη άχαρη και ο Λοιπόν, δεν, δεν, δεν μπορώ να τα πω όλα Λοιπόν, ε, κα, κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος Φτάσαμε στο τέλος Έχει μαγκαζίνο να μάθουμε τις κρίσιμες νεότερες εξελίξεις Ο Σακελαρίδης είπε Μέχρι την Κυριακή έχουμε συμβόλαιο, συμφωνία Όχι μνημόνιο, όχι μνημόνιο, όχι μνημόνιο. Έχουμε όλα τα άλλα εκτό από μνημόνιο Τους καταφέραμε Θα κάνουν κολοτούμπα, το ξέρει. Μέσο τρίμερο. Όλοι αυτοί κάνουν κολοτούμπα. Να Μας μην κάνουν ούτε τρίμερο. Τέσσερι μήνε όμω για να, να του αναγκάσουμε να κάνουν κολοτούμπα. Μα πει τέσσερι μήνε για να χάσουμε το τρίμερο, το γυπνεύμα. Για να κάνουν έντιμο συμβιβασμό οι Ευρωπαίοι. Ναι. Δεν είναι λίγο και μια αμοιβαία υποφελή λύση. Δεν είναι λίγα όλα αυτά που καταφέρουμε. Δεν είναι λίγα όλα αυτά που καταφέρουμε. Όλα, και υποχωρεί. Οι έχουν φυσικήσει τι υποχωρήσει. Εμεί θα πληρώσουμε, αυτοί κάνουν το συμβιβασμό. Ωραίο είναι αυτό, ωραίο σενάριο. Γεια σα Σε λίγο μα